Στίχη 17 28. Οι δύο αδελφοί ζητούν πρωτοκαθεδρίας. 17. Κι όταν ανέβαινε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, επήρε μαζί του ιδιαιτέρως τους δώδεκα μαθητάσει των δρόμων και τους είπαν. 18. Οι δού αναβαίνομενοι στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στου αρχιερείς και στου γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον. 19 και θα τον παραδώσουν στου εθνικού εθνικούς τη της για να τον περιπέξουν και να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν και έπειτα κατά την τρίτη από του θανάτου του ημέρα θα αναστηθεί. 20. Τότε τον επλησίασαν η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου με τα παιδιά της η οποία τον προσκύνησε και έδειξε ότι εσκόπευε να του ζητήσει κάτι. 21. Αυτός δεν τη είπε. Τι θέλεις, λέγεις αυτόν. Δώσε διαταγή όταν θα αναλάβει την βασιλεία σου να καθίσουν τα δύο αυτά παιδιά μου, το ένα στα δεξιά σου και το άλλο στα αριστερά σου, 22. Αλλά η Σού απεκρίθηκε και είπε: Δεν ξεύρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πείτε το ποτήριο του θανάτου που πρόκειται εγώ με το λίγο να πείω, ή να βαπτιστείτε το βάπτισμα του μαρτυρίου που με το λίγο θα υποστώ. Λέγουν ει αυτόν: Δυνάμεθα. 23. Και λέγει σε αυτούς ο Ιησούς «Το μεν ποτήριον που θα πείω εγώ θα το πείτε και εσείς και το βάπτισμα που πρόκειται με το λίγον μέσα στην θάλασσα των παθημάτων μου να βαπτιστώ θα το βαπτιστείτε. Διότι και εσείς θα υποστείτε διωγμούς και μαρτύριον για το Ευαγγέλιο. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα τα αριστερά μου δεν είναι δικό μου δικαίωμα να το δώσω εις μου το ζητήσει, αλλά θα δοθεί «Τούτο είσαι εκείνος για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον δικαιοκρήτη πατέρα μου, που θα δώσει τα αμοιβάς και τας διακρίσεις εις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του και την αρετήν του». 24. «Κι όταν ήκουσαν αυτά οι δέκα, οι γανάχτισαν δια της συμπεριφοράν αυτήν των δύο αδελφών, οι οποίοι ζήτουν να τους παραγωνήσουν και να τιμηθούν περισσότερον από αυτούς». 25. «Ο δε Ιησούς, αφού του προσεκάλεσε να πλησιάσουν, είπε... Γνωρίζετε ότι οι άρχοντες που γεμονεύουν στα έθνη συμπεριφέρονται προς τους λαούς των ως κυρίτων σαν να τους ορίζουν και σαν να είναι οι λαοί κτηματά τους και εκείνοι που έχουν μεγάλο αξίωμα όπως είναι οι ανθύπατοι τους μεταχειρίζονται με μεγάλη εξουσία σαν να είναι δούλοι τους 26 Μεταξύ σας όμως δεν πρέπει να γίνετε έτσι αλλά οποιοδήποτε θέλει να γίνει μέγας μεταξύ σα, ας είναι υπηρέτη σα και ασπουδάζει να γίνετε ευεργετικός και εξυπηρετικός εις τους άλλους. 27. Κι οποιοδήποτε θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, οφείλει να ασκεί με πάσαν ταπεινοφροσύνην την αγάπην και να γίνει δούλος όλων σας. 28. Να γίνει δε διάκονος και δούλος, καθώς και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και δώσει τη ζωή του λύτρων, για να εξαγοραστούν και ελευθερωθούν από την αμαρτίαν και το θάνατον πολύ.